Για πε Έχουμε εδώ... Ακριβώς αυτό. Σπύρο. Παρακαλώ. Θα δούμε Final Four. Εννοείται. Φι... Φι... Final Four, Houston. 2 και 4. Τι 2 και 4. Στο μέρες, Houston. Μέρες, μέρες πες Τι Παρασκευή και Δευτέρα, φύριο. μεγάλο τυλικός. Ω, Ο... δύσκολες είναι αργά θα δούμε όμως Πας και μη σίγουρα Θα πήγα το μάτς Θέλουν τους και οι κύριοι επιτρέπον τους yeah. Λοιπόν έχουμε μεγάλο μάτς παιδιά Για πάει στα μάτς Λοιπόν έχουμε πρώτα απ' όλα yeah. να, να, να, βο... να πούμε τα ζευγάρια Το μαύρο βιβλίο να σου που... Ναι το μαύρο <laughs> <laughs> Λοιπόν okay. να, πούμε, να πούμε ότι ε, ο, Το Final Four θα γίνει στο Houston Στο Energy Arena Στο Energy Stadium Είναι αυτό που παίζουν οι Rockets Όχι Όχι 80. Κόσμος, ναι, χωράει 80.000 κόσμος αυτός. Ναι. 80.000. παίζουν πως, πολλές ομάδες εκεί. Όχι, όχι, και ποδόσφαιρο και άλλο. αυτά. είναι αυτά τα βικιπέδα τα οποία γίνονται πολλά. Αλλάζουν, αλλάζουν. αλλάζουν. αλλάζουν. αλλάζουν. Φάνηγε <laughs> <laughs> Λοιπόν, Λοιπόν ε, να πούμε ότι για, για τον κόσμο που για όσους δεν το γνωρίζουν ότι το Final Four του Κολεγιακού είναι διοργάνωση για τους ε, μπασκετόφιλους must to see και για, για τους αμερικάνους τους árostus must to go. Εμείς ε... πότε δεν φεύγουμε. Εμεί δε, φέτος δεν θα μα στείλει ο στεφό. Θα μα έχει στείλει πέρυσι. Ναι, γι' αυτό. Μετά θα σε δικά σου. Γιατί ε, στο χιού του δεν έχω πάει και. στείλει. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο το πρώτο ζευγάρι είναι το Βιλανόβο με την Οκλαχώμα. Πάντως, αν ο ο στεφό προλαβαίνουμε να πάμε. Ανοιχτή πρώτη στον αέρα. <laughs> λοιπόν, θα βρούμε και στήριο. Δεν έχουμε χρόνο Θα πούμε. Φαταλπού, έχει 18 λεπτά. Δεν Λοιπόν, το πρώτο ζευγάρι είναι στο Βιλανόβα έχουμε προπονητή του Τζέι Ράιτ. Να πούμε δύο-τρία πραγματάκια yeah, για τον yeah, κόσμο, ρε παιδί μου. Yeah. Και το τελευταίο πρωτάθλημα του Βιλανόβα, ποια χρονιά είναι, Εδώ σα θέλω. 1983. Το 1985. Στον τελικό Θόδωρε και Σπύρο, το μεγάλο Βιλανόβα του 1985, στο πρώτο πρωτάθλημα, είχε κερδίσει το George Town του Patrick Ewing Τώρα που το λε, ναι. Κατάλαβε. Με 66-64. Λοιπόν, να πούμε ότι το. Με 66-64. Πού το θυμάσαι. Νομίζω ότι ήταν τελικός, κάπου τον έχω ξανακούσει σαν έκπληξη, σαν μεγάλη έκπληξη Ακριβώς, ήταν μεγάλη τελικό surprise Λοιπόν, να πούμε και το ότι για να βρεθεί στο τελικό και έδισε το Κάνσας, το τελικό της περιφέρειας, με 64-59 Και κάτι σημαντικό εδώ σας θέλω, λογικά θα τον θυμάστε, για αν δεν έχετε Είδε κανένα αγώνα του Βιλανόβα φέτος το αστέρι, το αστέρι τη Βιλανόβα είναι ο γκάρντ Τζάλεν Μπράνσον. Τζάλεν Μπράνσον. Λοιπόν, γιατί είναι σημαντικό το όνομα αυτό, ο Τζάλεν Μπράνσον, κύριοι, ήταν ο MVP του παγκοσμίου πρωταθλήματο Άντρικ 19 που έγινε το καλοκαίρι και οι Αμερικάνοι κέρδισαν του Κροάτε. Έχει δίκιο. Ακριβώ. Τζάλεν Μπράνσον ήταν. εγγύηση με το χέρι έχουμε στο φάκελο. Όχι. Δεν, περάσουν οι ομάδες, δεν ομάδες. περάσουν οι ομάδες Λοιπόν, πάμε στην Οκλοχώμα Η, η ομάδα που θα αντιμετωπίσει το Και βιλάκι, για το, το Βηλανόβα, ναι. ότι το, το Kansas, νομίζω το Κάνσας ήταν νούμερο ένα έτσι. Ναι, το ναι, ναι. τα νούμερο ένα ναι, ναι, ναι. Όλα δεν έχουμε, δεν έχουμε Λοιπόν, πάμε στο Οκλοχώμα Προπονητή Λον Κρούγκερ. Και πόσα έχει κερδίσει το κλοχώμα. Κανένα. Κανένα. Σωστό ο Θόδωρος. Το εσύ, Όχι. να πούμε ότι οι κέρδισαν το του δικού μας, του Τάιλερ Ντόρση τον θυμάστε ναι, ναι. Ναι, ναι. είδατε αγώνες σ'όραγγον, είδα 2-3 τώρα στο Mad Madness με 80-68 με μεγάλο παιχνίδι και επειδή τον, τον είχα δει αυτόν τον αγώνα παιδιά με τεράστιο παιχνίδι είναι και το estate της ομάδας αυτό. Μπάντι, Healed 37 πόντι με 8 τρίποντα 8 τρίποντα, ούτου τρίποντα ούτου καρι, δεν, δεν κάνω πλάκα μιλάμε για το παλικάρι προφανώς ήταν... αυτό είναι κανένα senior τώρα <ΣΟ> Αυτοί που δεν είναι. Δε, δε, λευκό, senior και ολόκληρο. Όχι λευκό. Δεν είναι λευκό, είναι μαύρο. Παίρνει στο <Σ΄> μυαλό <Σ΄> μου έναν, ξέρει. Σαν τύπου, πώ ήταν και ο Ιω Australό που κολλάγεται τρίποτα, Σέινχιλ. Σέινχιλ. Έναν τέτοιο. Κατάλαβα. <ΣΣ> ένα στήλικαίρι έχει ναι, ναι, σοβαρό. <ΣΣΣ> ένα τέτοιο. Ένα στήλικαίρι έτσι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. ζευγάρι που έχουμε ομάδα ομάδα μύθο έχουμε ζευγάρι μυθικό. North Carolina με Σύρακιου. υποστηρίζουμε όλοι Σύρακιου. <ΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΟ>: Α, γιατί. Θα σου πω. Ο Τζόρνταν. Όχι. Τον Τζόρνταν είμαστε. Θα σου πω γιατί τώρα, για να το καταλάβει. Λοιπόν, υποστηρίζουμε North Carolina, γιατί. Προπονητή του North Carolina είναι ο Ρόι Βίλιαμ. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τα πρωτοθλήματα του North Carolina είναι πέντε. <σχει> αλλά δεν έχει επίση καμία σημασία. Τελευταίο πρωτάθλημα είναι του 2009. <σχει> δεν <Εδώ σχει> έχει καμία <σχει> σημασία. Έχει σημασία. Γιατί αστέρι κοινή ομάδα, κυρίοι, ποιο ήταν. Το 2009. Που το πήραμε το πρωτάθλημα, εμεί. Χάρισον Μπάλ ήταν μικρό τότε. Παίζει στην Ιντιάνα. Ο Τάιλοσον, φύγε τώρα. Τάιλοσον, μάλιστα. Έχει δίκη. Πάντα έχω δίκη. <laughs> Έπειτα <Larry> <laughs> και ο Μπάρν στην. Ναι, ναι. λίγο... Ναι. λίγο πιο μετά. Λοιπόν, ναι. ναι. ναι. να πούμε ότι το North Carolina για να πάει στο λίγο κέρδισε. Ποιον, παιδιά. Ποιον. Notre Dame Fighting Iris. Notre... Άρα κανένα. Του δικού μα, του Ζακ Όγκουστ. Να δούμε και το σκορ, με 88-70-74. Μάιστα. Λοιπόν, και μια έτσι έψαξα λίγο εκεί πέρα στο internet γι' αυτά. Αστέρι τη ομάδα είναι ο ναι. Bright ναι. Johnson. Right. Καταπληκτικό, είδα και κάτι βιντεάκια, καταπληκτικό. Λοιπόν, και πάμε και στο Σύρακιου. Τι, τι γνωρίζουμε. Το μεγάλο Σύρακιου. Ναι, τι γνωρίζουμε για το Σύρακιου. Ότι το όνομά του είναι από τι Σiracούσε στην Ιταλία. Ο θα δώσω το. <laughs> Ξέρω γιατί είναι το θάνε με το Θάνεμε Θάνατο Σύρακιου. Μα είναι. Όχι, ξέρει γιατί Θάνε, γιατί φυσικά το τελευταίο τη προτάσει μου το πήραμε τον Καρμελάντων. Και μοναδικό. Και το μοναδικό, ναι. Το 2003. Τζιμ ε, Μποχάιμ, ο οποίο 40 χρόνια στον πάγκο. Έτσι. Τεράστι προπονητή. Ε, είναι upstate στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή δεν είναι Νέα Υόρκη-Νέα Υόρκη αλλά είναι στην πολιτεία τη Νέα Υόρκη στο Πανεπιστήμιο και κάθονται υποστηρίζουμε Νίξη κτλ. Ε, ναι, πάντα. Οπότε νίκς. θα είμαστε ε. με το Σύραικus. Φοράνε φορα, φορα, πορτοκαλί που είναι ωραίο χρώμα. Πάρα πολύ ωραίο Έτσι. χρώμα, συμφωνώ. Γι' αυτό του λόγου είμαστε με το Σύραικus. Και έχουν δύο-τρει καλού παίχτε. A τη ομάδα είναι ένα Αμερικανό-Νιγυριανό, Small Forward παίζει το όνομά του γιατί είναι πολύ δύσκολο Μάικλ Γνίμπνιετζέ Ναι, πολύ Δεν μπορώ να τον προφέρω το τύπο ε Και έχει και έναν καλό πρωτοετή Αυτός νομίζω είναι τρίτο τρίτο Έχει καλό πρωτοετή Έναν Τόμ Ρόμπινσον έτσι, ένα κοινό όνομα Να, Ρίτσαρτσον Ρίτσαρτσον, Λοιπόν, να ε, με, με καραφλίτσα λίγο. Κοκκινομάλι, με Πε, καραφλίτσα. Με καρύ. Κο, κολλάει τρίποντα. Α, όχι, δεν δε, δε, δε τον έχω προσέξει. Στο παιχνίδι που κέρδισε με τη Βιρτζίνια, που ανέτρεψε τη διαφορά και πέρασε. Ναι, ναι, φανιφόρ, ναι, ναι. Ε, ήταν αυτό ο οποίο έβαλε τα πρώτα, τα πρώτα καλάθια και έβαλε την ομάδα σε διαδικασία. Πάμε για την αντεπίθεση και τα λοιπά Λοιπόν, δυστυχώ. Οι παίχτε δηλαδή που δεν θα κάνουν ποτέ καριέρα πουθενά. Ακριβώ αυτό. Έτσι, και Ακριβώς. θα είναι ήρωε του κολεγίου για πάντα, αν οδηγιούσε την ομάδα Θόδωρη και Σπύρο, δεν θα δούμε στο Final Four τον άνθρωπο που λογικά θα είναι νούμερο 1 στο draft, τον Ben Simmons του LCU. Mm, δεν καλά, αυτό θα δούμε στο Final Four γιατί δεν συμμετείχε η ομάδα του κάνει στο δουλειά. Ναι, τρομμά, αυ έτσι. αυτό λέω, ναι, αυτό δεν θα, δε, δε θα τον δούμε γιατί δεν ήταν η ομάδα Δεν θα είναι αυτός αυτό. πάντως νούμερο ένα η λογική λέει. Διάβαζα άρθρο πριν έρθω εδώ τρι, πριν 4 ώρε οι Αμερικάνοι στο... Bleacher Report mm -hmm. έγραφαν ότι θα είναι νούμερο 1 ένα. ένα. ναι. έγραφε ένας δημιουσιακράφος μέχρι πριν από 1,5 μήνα ναι. ήταν διαφυσβήτητο νούμερο 1 από όλους ναι. πλέον ο νούμερο 1 θεωρείται ο Ben Ingram Α, μπράβο, να σωστός, Σωστό. Έχω την εντύπωση. Τον είχαν για το 2 αυτόν. Αυτό Αυτός ήταν στο 2 α, και μπορεί. τον έχει περάσει τον Σίμον, γιατί ο Σίμον είναι ένα εξαιρετικόντο αθλητή, δηλαδή είναι ένα παλικάρι, α πούμε, για, για δεν θα τον ξέρει ο κόσμο, 2-10 κάπου, 8-2-10, ο οποίο έχει κινήτε αγκάρντ, κανονικά όμω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή η ασίστη που βγάζει και τα λοιπά είναι, νομίζω ότι είναι τον Jason Kidd σε μικρογραφία, το λέω έτσι. Ε, είναι απίστευτο. Σαν, είναι μοναδικό αυτό το πράγμα. Ένα λευμπρόν Τζέιμ σε μικρό μέγεθο και πιο γρήγορο και τέτοιο. Ναι, πιο, αδύνατος, πιο... Έχει όμω κάποιε μεγάλε αδυναμίε. Δεν παίζει άμυνα. Θα πέξει, Για κανένα σιγά, λόγο. Σιγά σιγά. Δεν έχει καθόλου σουτ. Θα το φτιάξουμε το σούτ, το του είχε. σουτ. το ο λευμπρόν είχε. Δεν έχει σουτ. Όχι στο μηχανισμό. Δηλαδή δεν σουτάρει καλά. Γιατί τι βολέ τι βάζει. Να. Δεν σουτάρει. Δεν Αρνείται σουτάρει. να σουτάρει. Να, να, να. Η, και πέφτει το νούμερο 2 σε πολλέ εκτιμήσει. Γιατί? Γιατί ανησυχούνε, οι σκάουτερ, παιδί μου, ότι δείχνει προθυμία να βελτιωθεί. Δηλαδή είναι εξαιρετικό και μέχρι στιγμής δείχνει ότι με το ταλέντο του, ας πούμε, θα... Καταλαβες? Θα προχωρήσει, το... προχωρήσει μόνο με το ταλέντο του. Α... Εκείνη η μεγάλη ανησυχία και τον έχει περάσει μέχρι το Ringgram. Βέβαια, μέχρι τα draft έχουμε ακόμα Καλά, ναι, ναι, ναι, ναι. τρεις μήνες, έτσι. Δεν ξέρει Θα γίνει... ξέρω, ξέρω, ξέρω, τι θα γίνει μέχρι τότε. Σπύρο, πες εσύ. Τι έχεις να πεις για το Σίμουρ. <laughs> Λοιπόν, να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν, δεν το θυμούνται, δεν ξέρω λίγο τι Πέρυσι τελικώς το Final Four, το Duke, είχε πάρει το τίτλο Κερδίζοντας Φίλυσκε. το, ναι, Φίλυσκε. κερδίζοντας Φίλυσκε. το, Γουινσκόνσιν, ναι, ποτέ το, δεν μπορώ να το Wisconsin, πω Το ναι, Wisconsin, ναι, ναι, ναι, ακριβώς αυτό Δεν μπορώ να το πω με τίποτα, ρε παιδί, με αυτό, αυτό το γνωμό Wisconsin, Βουινσκόνσιν, ναι, Wisconsin, ναι, Είναι ναι. το Μιλγόκι, εκεί Α, μπράβο, και λοιπόν το Frank. Αστέρι των νητημένων, ναι. ο Φραν Καμίνσκι. Αστέ... Το αστέρι των uh, νητητών όμω, Τζαλί Λόκαφορ. Όχι Λόκαφορ, ο Τάουντ. Α, ο νέο, ναι, συγγνώμη. Που και... δεν είχε βγει MVP όμως γιατί ποιο είχε βγει MVP. MVP είχε βγει. Με μεγάλο μάτς με τεράστιο μάτς Με, 20 με, δύσκολες, με στο με, μεγα... με μεγάλο μάτς είχε βγει ο κοντό. Ο ο, ο ο Ο βρέθηκε και, στη και δεν τα πήγε βέβαια καλά. του Βρέθηκε στην Μινεσότα, δεν τα πήγε καλά και ένα διάστημα τον έδωσαν και δανεικό σε, δανεικό δεν ξέρω, ναι, σε ομάδα τη. Στην D-League, ναι. στη δικιά του ομάδα, μάλλον. Στη δικιά του, δεν ξέρω. Λοιπόν, ε, πάμε για μεγάλο Final Four. Ε, οπότε θέλω από εσά μια ομάδα. Και συγγνώμη να τα πούμε όλα. Καράντον Τάουν, δεν έχει δίκιο. Μπερδέχα με τον Οκαφόρ. Και ο άλλο, ο Παίζον Σακραμέντο, ψηλό. Ποιο είναι ο άλλο. Μαζί. Ο Βίλι Κόλλι Σωστό. Σωστός. Η σωστός, σωστός, σωστός, σωστός. Ε, κατάφερε και οι δύο ήταν με δύο την υπήρχε. Σωστό, σωστό. Κατάφερε και το. Λοιπόν, ε, Σπύρο, θε να μα πει ποια ομάδα θα υποστηρίζει. Στην οποία είναι από Ιταλού, η κυρία. Ωh, Μαζί. Έρχεται Είχα, μαζί μα. Ε, ε, ε, Αφού είναι από Ιταλία, ε, χωρίζει. Ε. Ε. Το όνομα είναι από Ιταλία, εντάξει. εντάξει. Στην Συρα, Ιρακούσα στη Νέα Υόρκη. Ωραία. Χάρη που βάζει και στο πανεπιστήμιο αυτό. Εγώ στην Πολώνια. Λοιπόν, εγώ θα είμαι με το North Carolina, το λέω. Γιατί? Με τα γαλάζια. Γιατί? Λόγω. Τζόρνταν. Είπαμε. Τα Ellison. Έτσι. Από το 9, έτσι. Α, εντάξει, ναι. Όχι, Μάικλ. Τζέφρι Τζόρνταν. Όχι. Τι είναι αυτό, παιδί μου. Σεμπερίνω. Λοιπόν, να πούμε και κάποια για το έτσι κάποιο που μάζεψα. κάποια ρεκοράκια. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Δεκέμβριο 2006. Αυτά είναι στην ιστορία του NCAA. Ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι, έτσι, κάποια... Όχι στα Final Four μόνο. Ναι. Ναι, ναι, ναι, στην ιστορία. Έτσι, okay. Να πούμε δύο-τρία πραγματάκια έτσι χαζά που δεν τα ξέρει κανένα. Λοιπόν, Δεκέμβριο του 2006, παιδιά. Το LU παίζει με το Ohio State Marion Σκορ. Για πε περιέργεια που το βλέπει. Είναι, είναι η μοναδική ομάδα που παίζει με 200 πόντου το LU. 201-78. Λοιπόν, αρνητικό ρεκόρ. Λογικά αυτοί του Χάιου το Χάιντο δεν πρέπει να έχουν αποφετήσει ακόμα. <laughs> μπορεί, μπορεί, μπορεί. Λοιπόν, πάμε σε άλλο σημαντικό. Γιατί είμαστε, είμαστε, ζούμε σε μια χώρα που έχει πάρα πολλού τέτοιου. Δεκέμβριο του 1987. Μουκι Μπλέιλοκ. Μεγάλο Μουκι Μπλέιλοκ. Ποιε ομάδε παίζουν, Δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, ο Μουκι Μπλέιλοκ θα κλέψει 13 φορέ την μπάλα από του παίχτε του Σεντενάγιο. Μάλιστα, μεγάλα κολέγια. Είναι ρεκόρ, ναι. Ο Μπλέικα έπαιζε στους, ο Κλαχώμα όμω, που είναι τώρα στο Final Four. Ου, Κατάλαβες, ναι. γι, αυτό σημε... ναι, ναι. γι' αυτό το σημείο, αυτό σ' αυτό, 13 εκλεψίματα. Ε, και τι έχουμε εδώ, λοιπόν, άνε και άλλο ένα ωραίο έτσι. Λοιπόν, το 2012, ο Τζακ Τέιλορ, μιλάμε για πολύ μικρά κολέγια βέβαια τώρα, ο Τζακ Τέιλορ είναι ένας λευκός γκάρντ uh, uh, με πολύ καλό σουτ, θα σκουράρει πόσους πόντους πή 137 πόντε. Έχετε δίκιο. πάει να είσαι πάροχο ύπνο. Σε μια πολύ τελευταία. Από το μεγάλο Γκρινέλ, κόντρα στο κολέγιο που αναθεμά και να το γνωρίζει κάποιο, με το όνομα Faith Baptist Bible. Φοβερό. Πιστεύετε πω το τεμή μουσολαγείο μπορούσε να είναι στο March Madness. Αγένω και ο Λοιπόν, και να κλείσουμε. Northern Illinois με Eastern Michigan. Οι έχουν το. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά μου είχε γίνει αυτό. Το αρνητικό ρεκόρ πόντων σε ένα ημίχρονο, παιδιά. Θέλετε να σα πω. Τέσσερις. Τέσσερις πόντου σε πρώτο ημίχρονο. Είχαν σκοράρει Θόδωρε ένα σουτ. Σε 31 προσπάθειε και είχαν, αυτό είναι ρεκόρ παγκόσμιο. Που θα σου πω τώρα, είχαν αστοχήσει σε 29 σερί σουτ. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του μπάσκετ, ακόμα ικανή. και στα, στα μίνι. Σε αυτά που καταγράφουμε τουλάχιστον. Ναι, αυτά. Σημείο. Λοιπόν. Ε... Στα μονά που παίζεται στο Στα μονά <laughs> <που, εντάξει. laughs> λοιπόν, προ... δεν χάνουν κανέναν. Εντάξει. Λοιπόν. Θα έχει πάσει <laughs> αυτό το του. Λοιπόν. Ναι. Yeah. Ε... Yeah. Ε... <laughs> αυτά το okay. λοιπόν να έχουμε ένα καλό τουρνουά, ένα ωραίο Final Four όπως ε, πιστεύω και θα έχουμε, να του χαρούμε Γνωρίζει ποιο μάτς είναι πρώτο, χρονικά Θα σου πω Μία και δέκα Ελπίζω να είναι το Σύρακιος με το... Μία και δέκα Ε, ναι, Μια όχι Βράβει μρα... Μια... Σεβάτου Όχι, όχι, το πρώτο είναι το Βιλανόβα Ε, γιατί Βιλανόβα να τρέξει. με το